Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Αυτό είναι καλύτερο, νομίζω. Η δεύτερη εκδοχή γιατί κάναμε ένα τεστ ποιο είναι καλύτερο σύνθημα. Παίζει βέβαια ένα σύνθημα της Νέα δημοκρατία στα τηλεοπτικά σποτάκια, όσοι είχατε το κουράγιο, τα παρακολουθείτε, τα βλέπετε. Αν και ακόμα δεν έχουμε μπει ζεστά, μάλλον μετά των φώτων θα μπούμε πιο ζεστά έτσι στην προεκλογική περίοδο. Αλλά νομίζω η δεύτερη εκδοχή από αυτές που ακούσαμε μεταξύ του Zoom Zoom Zoom είναι η καλύτερη. Κάπως έτσι σας καλωσορίζουμε και αυτή τη χρονιά. Καλώς ήρθατε. Καλή χρονιά όλα να είναι καλά, τα λέμε κάθε χρόνο τίποτα από αυτά δεν ισχύει, κάθε χρόνο είναι και χειρότερος οπότε περιτές και οι ευχές πάμε στα υπόλοιπα, ποια είναι τα υπόλοιπα όχι ευχές, τα υπόλοιπα είναι ευχές αλλά όχι από εμά. οι δικές μας δεν πιάνουν από ό,τι φαίνεται το έχουμε τσεκάρει και τεστάρει τα τελευταία 20-30 χρόνια να ακούσουμε όμως τις ευχέ αυτών που πιάνουν Όξοβρέ! Α γιορτάσουμε παιδιά. Α καρδιά. Γι' αυτό και μη φοβάστε για την Ελλάδα. Έχει αστεί δευτέ μέσα τη. Μετά την κρίση θα ανοίξει μια καινούρια. Καλύτερη σελίδα για την Ελλάδα. Με άδεια ράφια, με κλειδωμένα μαγαζιά, καύσιμα. φάρμακα και με τρόφιμα. Ψιλά το κεφάλι λοιπόν, αισιοδοξία στι καρδιές, υγεία, αγάπη, χρεοκοπία. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χρήση. Χρεοκοπία. Είναι και το σχετικό τραγούδι σε μια ωραία εκτέλεση, επειδή μας έφυγε ο παλιός έρχεται ήρθε ο καινούριος οι πέντε πρώτες μέρες του και ήταν και ο Αντώνης Σαμαράς με αλήθειες, γιατί μόνο αλήθειες, όπως το λένε και στο σποτ του, διότι... Έπρεπε κάπου να το πούνε ότι λένε την αλήθεια Βέβαια όλοι ξέρουμε τι ακριβώς λένε Αλλά δεν έχει σημασία όταν το λέει ένα προεκλογικό σποτ Αποκτά άλλη διάσταση Έχουμε και άλλες ευχές νομίζω οι πιο γέρες Οι μήνες που θα ακολουθήσουν Θα είναι μήνες χειροτέρευση Και προβλημάτων Πάει δική σου η σειρά Οι μήνες που θα ακολουθήσουν θα είναι μήνες χειροτέρευσης Ήρθανε ως μεταδόρα Χειροτέρευσης και προβλημάτων Καλή χρονιά, καλή χρονιά, χαρούμενη χρήση πρωτοχρονιά <Κι> Και τα λοιπά και τα λοιπά ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης Οι ευχές του οποίου πάντα πιάνουν Αυτή την ευχή την ακούμε κάθε πρώτη εκπομπή live εκπομπή του χρόνου Έτσι λοιπόν την ακούσαμε Και σήμερα γι' αυτό πάνε όλα έτσι όπως ακριβώς πάνε Όμως έχουμε άλλη μια ευχή Από ένα νεόκοπο της πολιτικής ζωής Εύχομαι σε όλους μία χρονιά υγείας Και μα κι αν φύγει μακριά μα στην καρδιά μα πανταζή. Παρασύ στην καρδιά μου να φέρνει τα σίταζ, κάθε λυπή και χαρά μα που περάσαμε μαζί. Χρόνια πολλά. Να χάσει κάθε! Εγώ ο Εγώ Γιώργος Παπανδρέου. Μας σε είδα. Όλοι χαρήκαμε που τον ξαναείδαμε και με το νέο του κόμμα, με τι ελπίδε που γεννάμε, τα στελέχη που βγαίνουν. Αυτό ο πεταλωτή, πόσο μα είχε λείψει, επιτυχημένο κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αμέσω μετά τον Αντόναρο ήταν ο πεταλωτή. Ούτε ο πεταλωτή ήταν υποψήφιο, ούτε ο Αντόναρο. Αυτά είναι απώλειε. Ούτε ο Προκόπη Παυλόπουλο, ο Ιωαννίδη στη Θεσσαλονίκη και διάφοροι άλλοι εδώ και εκεί. Ε, θα, τα, θα έχουμε τον καιρό να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να κλάψουμε όλοι μαζί για αυτέ τι τραγικέ εθνικέ Από Απόλυες να έρθουμε τώρα στα υπόλοιπα Αφού ακούσαμε τις ευχές όλα θα πάνε καλά Το είπε και ο Κίρτσος Νέας Δημοκρατίας Πρέπει να κοπούν οι συντάξεις Να σας πω γιατί διότι αυτή τη στιγμή Οι συντάξεις τραβάνε 13 έως 14 δισεκατομμύρια ευρώ Από τον κρατικό προϋπολογισμό Η γραμμή της Τρόικας είναι Ρίχτε το αυτό στα 11 με, γιατί, γιατί αν δεν το ρίξετε Δεν θα μπορέσετε να διατηρήσετε το λεγόμενο πρωτογενέ πλεόνασμα. <και>, και αν δεν έχετε πρωτογενέ πλεόνασμα δεν, δεν θα μπορείτε να διαχειριστείτε, δεν θα είναι βιώσιμο το χρέο το χρέος. Για γιατί είδου μείωση μιλάμε και για ποιου Μα όμως. γι' αυτό σα λέω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό διάλογο. Εγώ λέω, για παράδειγμα, ότι α βγει κάποιο, ο οποίο τέλο έχει τι πλάτε, μπορεί, στέκεται στα πόδια του και α πει ότι ξεκινάμε από τα ρετήρα. Ότι βάζουμε ένα πλαφών 2000 ευρώ το μήνα ε, για να πούμε μετά στη συνέχεια.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 η μειώση θα πρέπει να γίνουν και προς τα κάτω mm -hmm. αλλά θα, άλλο να έχει μια οργανωμένη δίκαιη, λοιπόν, αναπόθευτη... Μείωση συντάξεων είναι το ένα. Ναι. Πάμε α, παρακάτω. Αυτό είναι το βασικό. Α, αυτό είναι το βασικό. Μείωση συντάξεων. Το είπε την προχτές πριν α, έχουμε τις, την αλλαγή του χρόνου. Ε, το βασικό είναι η μείωση συντάξεων. Πολύ ωραία ξεκινάει η προεκλογική περίοδος με αλήθειες από τη νέα δημοκρατία όντως. Εδώ είναι μια αλήθεια δεν μπορεί κανεί Να πει ότι λένε ψέματα, το έχουν πει και αν βγούνε θα πούνε μετά. Εμεί σα το είχαμε πει. Βέβαια ο Κίριτσο το λέει, όλοι οι άλλοι τηρούν τι γνωστέ αποστάσει, αλλά ξέρουμε ακριβώ ότι αυτό που λέει ο Κίριτσο είναι στα σχέδια, το mail του Χαρδούβελη, στα σχέδια των έξω και στα σχέδια εδώ των υποδούλων να συμβεί. Πιάσαμε και το Χρυστόδουλο Ξηρό μια κομική ιστορία βρίσκεται σε εξέλιξη. Θα ανατείναζε τον Κοριδαλό, την Αγία Βαρβάρα, είχε βαρέλια, είχε πολυβόλα. Είχε άρματα μάχη, είχε κανόνια, αεροπλάνα, αεροπλάνο φόρα. Σιγά σιγά θα βγουν αυτά. Υπάρχουν οι πρόθυμοι συνάδελφοι που ό,τι λέει η αστυνομία το λένε με μια φοβερή ειδονή, σαν να πρόκειται για του ίδιου που έχουν ανακαλύψει τον μεγάλο εγκληματία. Ο ελληνικό λαό ποτέ δεν είχε έγνια για τον ξηρό, ούτε καν φοβότανε με τον ξηρό. Το αντίθετο γελάει, τουλάχιστον ε, τα τελευταία 24 ώρα, με το θέαμα και γενικά με. Όλο αυτό που συμβαίνει με τον ξηρό. Χαίρονται μόνο πέντε υπουργοί, πέντε βουλευτέ και φαντάζομαι καμιά χιλιάδα νοικοκυρέ γιατί σε αυτού απευθύνεται τη Νέα Δημοκρατία με αυτό το καλωστημένο σκηνικό με το Χριστόδουλο πάντα ξηρό. Θα ακούσουμε όμω γιατί εκτό από τον ξηρό, και εδώ έρχονται οι αποκαλύψει των δημοσιογράφων, όπω θα μα πει τώρα η Μίνα Καραμίτρου, είναι και ένα άλλο. Είχαν σχεδιάσει τα Καλάζ τα οποία μάλιστα έγραφαν ότι θα τα είχαν τυλιγμένα σε μια καρό κουβέρτα. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει κάποιο Γιώργο. Ο οποίος αυτός Γιώργος θα έχει το Καλάζνικοφ με διπλό γράφιο από κάτω γυμιστήρα. Είμαστε αντιεξουσιαστέ στην εξουσία. Αυτός λοιπόν ο Γιώργος, το έχουν σημειωμένο εδώ, είναι επιφορτισμένος να πάρει το Καλάζνικοφ, το οποίο θα έχει το διπλό γυμιστήρα, Έτσι. Χρειάζεται το όπλο πάνω στο τραπέζι, ώστε να μας αφήσουν ήσυχοι οι κερδοσκόποι. Σήμερα είμαστε αναγκασμένοι και συζητάμε όχι απλά για ένα πιστόλι αλλά για όπλα μεγάλης ισχύος Χρειάζεται το όπλο πάνω στο τραπέζι ώστε να μας αφήσουν ήσυχοι οι κερδοσκόποι Να μας αφήσουν ήσυχοι, γι' αυτό είχε το όπλο είχε συνεργαστεί και με το Χριστόδυλο Ξηρό έπρεπε να το κάνει για το καλό της πατρίδα και για να μα αφήσουν ήσυχοι Όπω είπε ο Γιώργο Παπανδρεύου, έχει παίξει πολλέ φορέ λεκτικά με τα όπλα. Είναι και αυτό ο Γιώργο που λέει Καραμίτρου, άρα κολλάει γιατί είναι και αντιεξουσιαστή, δεν θες και πολύ. Αμέσω ο τρομοκράτη, εμεί τον αποκαλύπτουμε εδώ. Όπω οι άλλοι αποκαλύπτουν τα βαρέλια και το χριστό ξηρό με τη βαφή, έτσι κι εμεί αποκαλύπτουμε τον Γιώργο. Λένε εδώ, επειδή παγώνει πρώτη live εκπομπή, λέει ένα ακροατή ο Νίκο. εκπομπή στι δύο πρώτου ήταν γραμμένη την Παρασκευή δηλαδή, γιατί μα κοροϊδεύεται. Και λέει και ένα άλλο ακροατή ο Βαγγέλη. Η εκπομπή την Παρασκευή δεν ήταν ζωντανή, μα περνάτε για χαζού. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είχαμε πει από την 31, από ό,τι ήταν η τελευταία live εκπομπή, ότι οι επόμενε δύο θα ήταν ηχογραφημένε. Το είχαμε πει από τότε. Δεν είναι υποχρεωμένο να το ακούτε. Δεν έχει νόημα αν είναι ηχογραφημένη live. Το τελικό αποτέλεσμα, αν σα καλύπτει, αν σα αρέσει, αυτό έχει ένα νόημα. Τώρα όλα τα άλλα, και αν δεν το είχαμε πει, πώ θα το καταλαβαίνατε. Μπορεί να γίνει μια ηχογραφημένη χωρί την πάρει κανεί. Και μπορεί να είναι μια live που να μοιάζει με ηχογραφημένη. Άστα. Είναι μεγάλη κουβέντα, δεν είναι τις παρούσεις. Έχουμε νέα χρονιά, έχουμε προεκλογική περίοδο, έχουμε και χιόνια, τι άλλο θέλετε. Όλα τα άλλα είναι λεπτομέρειες. Θα ακούσουμε τώρα το δίλημα αφού ακούσαμε πριν από τον Κίρτσο τι ακριβώς θα εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία κόψιμο συντάξεων από τα αρετήρα αλλά θα πάμε μετά και στου από κάτω θα ακούσουμε τώρα το δίλημα πως το βάζει η νέα εκπρόσωπος η μια καλύτερη από τις άλλες είναι η εκπρόσωπη που βάζει γυναίκες πάντα ο Σαμαράς είχε την Άννα στο κόμμα, τη βούλτεψη Στην κυβέρνηση χαθήκαν και οι δύο γιατί είναι υποψήφιας και έχουμε τη Μαρία Σπυράκη και σε κόμμα, όχι σε κόμμα, σε κυβέρνηση. Έχουμε την πρόεδρο μα των δημοσιογράφων, το ξέχασα αυτό, τη Μαρία Αντωνιάδου. Πολύ μεγάλη επιτυχία, πρόεδρος σωματείου να είναι κυβερνητική εκπρόσωπος σε κυβέρνηση που κατρακυλά σε έναν γκρεμό με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Τιμή για το σωματείο, τιμή για το συνδικαλισμό, τιμή για την κυβέρνηση. Τι γενικότερα. Αλλά μείνουμε στη Μαρία Σπυράκη η οποία μιλάει κάθε πέντε λεπτά σε κάποιο κανάλι γιατί αυτή έθεσε το δίλημα. Διότι η εκδοχή της πιστοληπτικής γραμμής που εμείς προκρίνουμε και που είναι μια εκδοχή ασφαλείας για να επιστρέψει η Ελλάδα στην, κοινωνικότητα, στην κανονικότητα είναι ή μνημόνιο για πάντα ή χρεοκοπία. Ερχόμαστε να συγκρουστούμε... Ερχόμαστε να συγκρουστούμε Διότι η εκδοχή της πιστοληπτικής γραμμής που εμείς προκρίνουμε είναι ή μνημόνιο για πάντα ή χρεοκοπία Ωραίο είναι το δίλημα, το έχουμε ξανακούσει άλλες 100 φορέ. Πάντα τσιμπάμε σαλαώ σε αυτό το δίλημα, πάντα διαλέγουμε το μνημόνιο για πάντα Ή το πάση θυσία εντό ευρώ λέγεται και πιο κομψά Τη χρεοκοπία δεν τη θέλει κανεί, αλλά όμω τη χρεοκοπία ζούμε. Ενώ επιλέγουμε το άλλο. Είναι ένα ωραίο α, αυτό κόνσεπτ, το οποίο το εφαρμόζουμε όλοι με φοβερή, αν όχι όλοι περισσότεροι, με φοβερή επιτυχία. Προφανώ γι' αυτό και τίθεται και ξανατίθεται συνεχώ. Ακούμε στα ενδιάμεσα και το τζίπρα που θα συγκρουστεί με κάτι. Προφανώ δεν είναι με τρένο, δεν είναι με αυτοκίνητο, με πλοίο. Δεν είναι έτσι κι αλλιώ. Θα ακούσουμε στην πορεία, γιατί έχουμε μια μεγάλη αγωνία να δούμε ποια θα είναι η σύγκρουση που θα. Κάνει ο Αλέξη Τσίπρας Μέχρι τότε όμω έχουμε την ίδρυση, την ίδρυση του Κι Είναι το κόμμα του Γιώργου. Παλιά υπήρχε το Κόδισό, το θυμόσαστε. Παλιότερο το ορνη Κι Δισό, ένα νέο κόμμα στο καλλιτεχνικό στερεό. Και είναι αυτονόητο λοιπόν ότι από εκεί θα ξεκινήσω. Όπω ξεκινήσαμε την 3η του Σεπτέμβρη το 1974. Σήκωσε το χέρι του Ανδρέα Παπανδρέου και έδειξε την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Και διάβασε την πρώτη φράση, διάβασε την πρώτη φράση, λεφτά υπάρχουν. <Κι> η πρώτη φράση της ιδρυτικής μας διακήρυξης. Ναι, η γέννηση του Πασόκ ταυτίστηκε με τον αγώνα της χρεοκοπίας του έθνους μας. Ερχόμαστε να συγκρουστούμε Ερχόμαστε να συγκρουστούμε Αυτός είναι ο Τσίπρας Να δούμε με τι ακριβώς θα γίνει η σύγκρουση Έχει μια... Θα το απαντήσουμε δεν θα σας αφήσουμε και πολύ σε αγωνία Αλλά ακούσαμε νωρίτερα το Γιώργο Το ΓΑΠ, ο Γιωργάκης ή όπως αλλιώς θέλετε Ο Εφυής αυτός πολιτικός Η Εφυΐο το αποκαλύπτεται από ένα και μόνο Στοιχείο γιατί όλοι θα πείτε Τα μνημόνια, τα Καστελόριζα, σιγά Από το ότι εγκινήσει άλλαξε την αλυσίδα στο ποδήλατο. Από αυτό και μόνο αποδεικνύεται πόσο μπροστά είναι ο άνθρωπο και πόσο ικανός. προφανώ δεν το έκανε μία φορά. Το έκανε μία φορά και έπεσε. Θα το έχει κάνει και άλλε φορέ χωρί να πέσει. Αυτό λοιπόν ο άνθρωπο ξαναζητάει, ξαναζητάει με τη γνωστή παρέα να ξανασώσει όπω ακριβώ έσωσε και πριν. Πότε ήταν τρία χρόνια. Τα έχουμε χάσει. Ναι, στο 15 μπήκαμε. Πριν πέντε χρόνια τον ελληνικό λαό. Ακούσουμε τώρα με τι ακριβώς θα συγκρουστεί ο Τσίπρας για να μην σα έχουμε και σε αγωνία για να ξέρετε και όλοι εσείς που δεν θέλετε τις συγκρούσεις να μείνετε ήσυχοι, να ηρεμήσετε και να απολαύσετε τη χρονιά που έρχεται. Ερχόμαστε να συγκρουστούμε με το 2009. Με το 2009. Δώστε βάσινα. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα Ερχόμαστε να συγκρουστούμε με το 2009. Αμέσω θα συγκρουστεί. Και εμεί νομίζαμε με συμφέροντα, με βιομήχανου, με τραπεζίτε, έστω με τα ρετηρέ, όπω λέγανε και οι παλιότεροι, γιατί πάντα τελικά με τα ρετηρέ συγκρούονται, αλλά με όλη την κοινωνία στη συνέχεια. Με έτος θα συγκρουστεί και γιατί με το 9 και όχι με το 8, το 7, το 12, δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο έτο. Μπα περιπτώσει, για τα βίτσια του ΣΥΡΙΖΑ θα έχουμε καιρό να τα πούμε. Είμαστε 20 μέρε πριν τη. Εκλογές σε 20 μέρε από σήμερα, τέτοια ώρα, θα ξέρουν όλοι μέσω μυστικών δημοσκοπήσεων, έρευνα, σε exit polls και όλα τα υπόλοιπα ποιο προηγείται και τι γίνεται. Αλλά κανεί δεν θα το λέει, όμω όλοι θα ξέρουν την ασφαλή πληροφορία και θα περιμένουν σε 7 τα απόγευμα να κλείσουν οι κάλπε. Αν υπάρχει Ελλάδα μέχρι τότε, αν υπάρχουν κυβερνήσει, κόμματα και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είναι η ελληνοφρένεια. Πρώτη live. live εκπομπή του χρόνου, 211-200-8200. Εκεί live. Ο γνωστό Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μπορείτε να στείλετε SMS γράφοντα real, αφήνοντα κενό και μετά αποστολή στο 54% 100, email στη διεύθυνση του ντύπου realfm.gr. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο του. Τηλέφωνο το είπαμε: 211 200 Α το ξαναπούμε. Τσάμπα είναι, δεν στοιχίζει τίποτα. Ε, και θα πάμε στι ελάχιστε διαφημίσεις, με ένα ηχητικό έτσι κοκτέιλ. Κυρίω να θυμηθούμε τι επιτυχίε του Πρωθυπουργού. Έχουμε μια ιδιαίτερη προτίμηση στον ενενεργία πρωθυπουργό. αυτό είναι ο, α, όχι, ο Αντώνης Σαμαράς, σε λίγο άλλο, Ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά και μια δήλωση που πολύ μας εντυπωσίασε του αρχηγού της αξιωματική αντιπολίτευσης του Αλέξη Τσίπρα. Η Ελλάδα κατάφερε να διασφαλίσει το πάρτι των τροκτικών. Κατάφερε ακόμα να μετατρέψει ένα πρόγραμμα σε πρόγραμμα ατέλειωτης λιτότητας. Κατάφερε ακόμα την ανεργία. Κατάφερε άλλα μοιρά μέτρα σε μισθού. Μπράβο, Νέα Δημοκρατία. Με το μέλλον των παιδιών μα τον παίζουμε. Ερχόμαστε να συγκρουστούμε με το 2009. Δώστε μα. Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα Διότι η εκδοχή της πιστοληπτικής γραμμής που εμείς προκρίνουμε Είναι ή μνημόνιο για πάντα ή χρεοκοπία Ή μνημόνιο για πάντα ή χρεοκοπία Σε ευχαριστώ βανίγερα Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε. Θα γράψουμε ιστορία. Θα γράψουμε, θα γράψουμε ιστορία. Εμεί δεν το βάζουμε ω κακό αυτό, γιατί το ζητούμενο αυτό είναι στη ζωή των ανθρώπων, όπω ξέρετε. Και επιτέλου το έχουμε και από τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι από το προχθεσινό συνέδριο που μαζέψανε όλου του συνέδριου εκεί 5, 6 7000 άτομα. Μίλησε ο πρόεδρο και φύγανε μετά. Ήτανε διαρκέ αυτό το συνέδριο. Ήταν άλλη μια δημοκρατική διαδικασία στον δρόμο προ την εξουσία και βλέπω του Ιριζαίου αρκετά ταραγμένου. Εδώ, μόλι ακόμη που είπαμε για τη σύγκρουση με το 2009, εντελώ ανώδυνο. Εντελώς ανώδυνο που να αρχίσουμε και τα πιο ουσιαστικά, ε, αρχίζουν, να βρίζουν εδώ, μονταζιέρες, μουρούτιδες, όλα μαζί. Ωραία είναι αυτά όμως, γιατί έτσι με πάθη, με πάθη θα πάμε μέχρι τις εκλογές, αλλά νομίζω κάτι που όλου μας ενώνει, δεν είναι μόνο το Μπάτσι Γκουρούνια δολοφόνη, είναι και ο, το μεγαλείο, το τεράστιο μεγαλείο του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Μακάρι να τα σαν και εμένα. Μακάρι να ήταν υπουργή σαν και εμένα. Μακάρι, πραγματικά. Σα ευχαριστώ για την μετριοφροσύνη. Με τόσο σπουδαίο έργο. Με τόσο σπουδαίο έργο. Τόσο σπουδαίο έργο, τόσο σπουδαίο έργο και τόσο προσφορά μεγάλη στη χώρα, στην πατρίδα και στο λαό. Συγχαρητήρια. Και από εμά, από όλου μα, είναι ο Παπαδημούλη αυτό που τα δίνει. Νομίζω μα εκφράζει και ο Παπαδημούλη και κυρίω ο Χρυσοκοίδη. Όλου εμά. Έγινε αυτό με τον Χρυσόδηλο Ξηρό. Δεν χορταίνει κανεί να το βλέπει. Δηλαδή η χρονιά ξεκίνησε όσο πιο κομικά μπορούσε, όσο πιο σατυρικά. Καταργούνται όλε οι σατυρικέ εκπομπέ. Τώρα βγαίνει ο τρομοκράτη που θα ανατείναζε όλε τι φυλακέ Κορυδαλλού με κάτι κανόνια και με κάτι βαρέλια. Αυτά εντωμεταξύ βγαίνανε το Σάββατο, την Παρασκευή, το βράδυ. Έβλεπα στα δελτία μεταξύ Σαμαρά Τσίπρα. Έβγαινε συνέχεια ο αστυνομικό συντάκτη να πει ότι τώρα βρήκανε και κάτι άλλο. Τώρα βρήκανε και κάτι άλλο. Τόσο καλά οργανωμένο όλα. Από τι 8 στι 9 το βράδυ η ελληνική αστυνομία έχει αποκτήσει έναν επαγγελματισμό που νομίζω σε αυτό τον τομέα, τον επικοινωνιακό και τον έτσι, υπόγειο κάπω, την ζηλεύουν οι υπόλοιπε αστυνομίε. Βλέπουμε τον Ξηρό, βλέπουμε την νέα Κουπ. Με την οποία δεν αναγνωριζόταν σίγουρα και δεν έδινε και στόχο. Όταν βλέπει την Ανάβησο κάποιον να κάνει ποδήλατο έτσι, σίγουρα δεν τον κοιτά, προσπερνά, λες, ένα πολύ συνηθισμένο τύπο να μην κοιτάξει ο οποίο πυροβολημένο είναι αυτό. Τα βλέπουμε όλα αυτά, δεν τα βλέπουμε όμω μόνο εμεί, τα βλέπει και ο Λάκη Γαβαλά, ο οποίο να θυμίσουμε έχει κάνει φυλακή μαζί με τον ε, Χριστόδουλο Ξηρό. Αυτό το Ξηρό το είδε. Ναι, πώ δεν το είδα. Με κοπιάρει, γιατί μαζί μα ήταν το κορδαλό. Πηγαίναμε στη Λέσχια Ανάγνωση, έτσι λεγόταν, και βλέπαμε ταινίε. Και θα έλεγα ότι ήταν και πάρα πολύ μορφωμένο άνθρωπο. Εγώ εγώ καν ήξερα ποτέ είναι, για ποιο είναι μέσα. Εγώ είχα μια υποτιθέμενη απόσταση από όλου του κρατούμενου. Γιατί δεν ήξερα τι να σου πω για στριφώματα τώρα να πω. Για το πώ ράβονται οι τουαλέτε. Με είχε κοπιάρει, αυτό κρατάμε από το λάκι καβαλά. Με είχε κοπιάρη ο Χριστόδηλο Ξηρό, ο οποίο ήταν μορφωμένο, βλέπαμε και τι ταινίε. Και βεβαίω τα στριφώματα είναι πολύ ωραία όλα αυτά. Ε, από ό,τι φαίνεται, έπιασε τόπο όμω η παρέα με τον Χριστόδουλο. Ξεσήκωσε κάτι εκεί ο Χριστόδουλο, ειδικό τη μεταμφιέση, από αλλιά από τη 17η, και διάλεξε το καλύτερο από όλα αυτά που έβλεπε μέσα στον κοριδαλό. Βγαίνει και ο άνθημο από τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, πώ πηγαίνουμε από το δεκαπάζ του ενό στον άνθημο. Βρείτε εσεί στο συνειρμό, εμεί τον έχουμε καθαρό μέσα μα. Πάμε στον άνθημο, ο οποίο βγαίνει από το βήμα εκεί το ιερό, να μιλήσει κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορούσε να το πει έτσι ομά, έχουμε τι επόλοιπε 20 μέρε. Το λέει έτσι λίγο πιο πλάγια και μιλάει για την εκκλησιαστική περιουσία. Με την εκκλησία δεν έχουμε τίποτα. Απλώς μόλις θα μπορούμε, θα πάρουμε όλη της την περιουσία. Αυτό είναι η επιδίωξη. Αυτό είναι για τη ζωή ενός λαού σε προεκλογική περίοδο σκέψεις δημιουργική Και πώς θα πάρεις δική σου είναι ή το πατέρας. Και πώς θα την πάρει, αφού την πήρατε όλοι δεν έχει άλλη πια. Αν θέλετε να μας πάρτε τις εκκλησίες. Αυτό δεν θα μπορέσετε να το κάνετε ποτέ Αυτό είναι δηλαδή, το αίτημα Θα ενηθεί όλο αυτό που ακούμε Το μεγαθύριο της οικονομικής ευθύνης Μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και ημών Με, με τα χωράφια τα, τα, που είναι ε, άσπαρτα Και που είναι χωρίς οικοδομές Και ανήκουν στην εκκλησία Θα τα πάρετε Αυτό είναι... είναι Είναι, είναι ιδεολογία, είναι σκέψη. Να την ακούει ο κόσμο, λυπάμαι. Λείπει βαριά από τη Θεσσαλονίκη ο άνθρωπο για την εκκλησιαστική περιουσία. Υπάρχουν βέβαια τα βάσανα του λαού, οι κακουχίε που περνάει ο λαό, φτώχεια, κάδοι που τρώνε, ανεργία, άστεγη Όλα αυτά δεν απασχολούν τον Μητροπολίτη, αλλά η εκκλησιαστική περιουσία και πόσο μπορεί αυτή να κινδυνεύει από την οποιαδήποτε νέα κυβέρνηση έρθει σε 20 ημέρε. Αυτά είναι τα θέματα. Όταν είσαι καλό χριστιανό και ηγέτη. Τη Χριστιανοσύνη σκέφτεσαι πραγματικά τον άλλον και την αγωνία που έχει ο απλό λαό. Πού εδώ ένα ωραίο μήνυμα ήταν μεταξύ των πολλών. Α, να Ένας Ένα το υπογράφει, όχι ο Παπανδρέου, αλλά μπορεί να είναι και ο ίδιο, λέει: Αν όλοι εσεί οι επιστήμονε δημοσιογράφοι αφήνατε τον Γιώργο να κάνει αυτά που έλεγε και δεν τον ρίχνατε, τώρα θα μιλούσαμε για ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτο. Μονακό συμπληρώνω εγώ. Όλο το κατέψη. Όλο το κατεστημένο όμως προτιμάει μέτριους τύπους σαν τον Τζίπρα και το Σαμάρα. Καλή χόνεψη. Ευχαριστούμε Γιώργο και περαστικά. Έλα κύριε Έλα φίλια. Καταρχήν καλή χρονιά γιατί μπορεί να μην ξανάρθει. Μπορεί να μην ξανάρθει καλή χρονιά. πες το ναι, δεν είναι κακό. Θέλω να βάλει αυτά που έλεγε και τα έχουμε ξαναπεί. Τι έλεγε όταν ήταν στην αντιπολίτευση. Να κοιταχτεί και λίγο στον καθρέφτη. Τι έλεγε που σε πήρα τη δεύτερη μέρα στι 18 Ιουνίου του 2012. Α, ναι, ναι, μπράβο μου, Δεν Μπράβο. Τι τυπόμονα έλεγε... ήταν 18-19. Καλά κάνει και το λε. Είδε τι έλεγε τι, τι προηγούμενε μέρε. Το ίδιο λέγε τώρα δηλαδή. Τι να πιστέψει δηλαδή. Τι να Έχει τρομοκρατήσει όλο τον κόσμο. Δεν το ξέρει ότι αυτό το πράγμα. Ούτε η μάνα του δεν θα τον ψηφίσει. Να σου πω κάτι. Επειδή είμαι παιδί του Οκτώβριο και τη Οκτωβριανή Επανάσταση, θα μου κάνει χάρη. Τι θες. Να βάλει τον ύμνο τη Ουγγρική Ένωση. <Το> Να μοιράσουμε και άλλα εγκεφαλικά Ναι, γι' αυτό ακριβώ. Συγγνώμη αν δεν ξέρει καλά. Ενώ είμαι στη Ρωσία, αλλά δεν έχει σημασία. Μην το λε αυτό. Ναι, α, ναι, εντάξει. Ναι, το λέω, το ψηλό λέω. Κατάλαβα. Είναι τα κεφαλικά να το πάρουν. Γιατί να μην τα πάρουν, Όχι, πιστεύει. γιατί είναι ευαίσθητο ο κόσμο, δεν τα πολύ αντέχει αυτά. Ε. Εδώ η αριστεροί τα απορρίπτουνε. Φαντάζομαι το ακούσει κανένα άλλο. Έχω στείλει 85 χρονών. Τι θα, ψηφίσει, θα πάει να ψηφίσει στι εκλογέ, αυτό να πάει. Δεν έχω. Τι θα πάει να ψηφίσει. Α, δεμένα τον έχει. Μεγάλο κόμμα, ναι, μεγάλο κόμμα. Μεγάλο κόμμα εννοεί Ήριζα αυτή τη στιγμή. πιο είναι μεγάλο κόμμα. Μεγάλο κόμμα το Πασόκ με 3% δεν το λε. Μεγάλο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με 10% αληθι Που τα δεν το λες, ο είναι μεγάλο κόμμα. Μπρος. Πίσω. Από ποιον. Από πίσω. Γενικώ. Από όλη δεν πληρώνω εφορία. Αν το σπίτι, λέτε, ρε. Μα***, και κάνεις. Μα... Και κάνεις. δεν να κοιμηθείς το βράδυ. Θα έχεις την σου ίσχυ oh. ότι έχει τελειώσει σου. Είναι λάθος. Το εφορία. Πλήρω εφορία. εφορία. Πλήρω εφορία. πλήρωσε εφορία. Είμαι ο Είμαι ο Μπραβό, μπράβο όλοι. Έχω δέσει το σπίτι από μια κολόνα. Μου το πάρουν με αλυσίδα. Και δεν φεύγω ποτέ από το σπίτι. Ναι, ότι πώ θα στο παίρνω το σπίτι, φαντάζεσαι. Μου το πάρει στην πλάτη και φύγει. Α, όχι, μην ε, το πάρει. Έτσι, δεν λέω, έχω ο χόντρο ο Ναι, και εσύ το φογες. Το έχω και χώνεψατε. Παιδί μου, τέλειωνε εκεί πέρα. Άσους, να το βάλουν το σπίτι, να το πέρα <laughs> μόνος τόσα χρόνια. Σε κορυδεύαν τόσα χρόνια δάνεια, επιτόκια, το ένα τάλο και μαλακίες. Τίποτα. Φούσκα, δεν βασίζεται πουθενά. Μην πληρώνεις. Μην πληρώνει κανένας βλάκας Αποστόλη, αλλά είναι... Αχ θέω. Δεν θέλω βέβαια να σε παρακινήσω σε έκνομες πράξεις. Το ξέρω, το ξέρω. Αλλά κάτω. Με το μέλλον των παιδιών μας τον παίζουμε. Διότι η εκδοχή της πιστολειπτικής γραμμής που εμείς προκρίνουμε είναι ή μνημόνιο για πάντα ή χρεοκοπία. Καλά είναι. Ό,τι και να διαλέξει ο σοφός ελληνικό λαό σε 20 μέρε θα είναι για το καλό του. Γιατί τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε επιλογέ για την ακρίβεια, ό,τι έχει διαλέξει ήταν πάντα για το καλό του, αξιοθαύμαστος Όλοι τον θαυμάζουν εντό-εκτό και για άλλη μια φορά έχουν στηθεί όλοι απ' έξω και περιμένουν τη σοφή επιλογή. Ελπίζουμε όλου να μην μα διαψεύσει. Και του μέσα και κυρίω του έξω, γιατί γι' αυτού γίνεται και ο μεγάλο καυγά. Δεν θα είναι η συνάδελφο πρόεδρό μα, υπουργό. Εδώ βλέπω στα site ότι μέχρι χτε ότι θα είναι. Κάποιοι λέτε ότι δεν θα είναι. Δεν έχουμε ενημερωθεί γιατί είμαστε λίγο σε καθεστώς ημιαργίας, όμως ταραζόμαστε γιατί θέλουμε το σωματείο να είναι ψηλά. Και ο συνδικαλισμός επίση, τόσοι και τόσοι έχουν γίνει υπουργοί, για μια υπηρεσιακή θέση τώρα 20 ημερών θα, θα τα χαλάσουμε. Μπας περιπτώσει ότι και να είναι, εμεί το παρακολουθούμε, εδώ θα είμαστε, ίσως να είστε καλύτερα πληροφορημένοι, δεν διεκδικούμε. Το, την πρώτη θέση στην πληροφόρηση. Το ακριβώ αντίθετο. Προσπαθούμε την πρώτη θέση στην πληροφόρηση αλλά τελικά δεν το καταφέρνουμε γιατί και σε αυτό υπάρχουν καλύτεροι. Ο Σταύρο λέει εδώ ακροατή: Πείτε και καμιά καλή χρονιά δωρεάν, είναι αμέσω εκεί με τι συντάξει. Είχαμε πει το καλή χρονιά πριν να βάλουμε τον Κίρτσονα, να για τι συντάξει. Ζω, λέγε τη μέρα που ο λέει: Ο Δημήτρη θα σταθεί μπροστά στη Μέρκελ και το Δουνουτού και θα του πει Τελειώσατε όσοι εδώ θα ήθελα να δω τη φάτσα του. Προφανώ τα πιστεύει αυτά ο Δημήτρη ότι θα συμβεί αυτό. Θα πάει ο Τσίπρα εκεί και θα του πει: Τελειώσατε ω εδώ και θα ξυνήσει η φάτσα τη Μέρκελ. Υπάρχουν και τέτοια ανάμεσά μα. Μην του το χαλάσουμε. Σε 20 μέρε, φίλε Δημήτρη, θα γίνει αυτό που λε. Ακριβώ. Και ένα άλλο τρομοκράτη είναι αυτό που μου έβαλε 1000 ευρώ χαράτσι και 1000 ευρώ τεκμήριο και έκοψε τη μάνα μου το ΕΚΑΣ. Δεν πολύ διαφωνούμε νομίζω σε αυτό. Μόνο που δεν είχε. Δεκαπάζ ή δεκαπάζ λέγεται καλά. Το λέω αυτό που είχε ο ξηρό είναι δεκαπάζ. Ρωτάω την Κατερίνα που όλη μέρα είναι στα κομμωτήρια και αλλάζει τα χρώματα ο μαλλιού μέρα παραμέρα. Το άλλο το διαβάσαμε του Γιώργου. Φεύγουμε από όλα αυτά να μείνουμε στο Γιώργο βεβαίω, διότι ο Γιώργο μιλάει για του πολίτε και πώ ακριβώ θέλει να είναι οι πολίτε. Το Πασόκ δεν έχει κανέναν που είναι ιδιοκτήτη. Είναι κτήμα και είναι ο του ελληνικού λαού. <ΚΚΚΚ> Διαμορφώνουμε Χειραφετιμένους πολίτες χειραφετιμένα με χειραφετιμένα με χειραφήνες χειραφ, χειραφ, χειραφ, τελέχη ελεύθερες συνειδήσεις για να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε μπροστά μας μια χώρα η οποία μπορεί να ελπίζει για το αύριο Αυτό είναι πολύ βασικό. Το αύριο. Γενικώ όλα γίνονται για το αύριο και για το μέλλον. Είδατε και τον Τσίπρα από πίσω, έλεγε το μέλλον ξεκίνησε. Βεβαίω και ο Σιμίτη ακριβώ με το ίδιο σύνθημα είχε βγει κάποτε. Το μέλλον ξεκίνησε, επειδή δεν ξεκίνησε το, το μέλλον, θα ξεκινήσει τώρα σε 20 μέρε το μέλλον. Δεν δεχόμαστε ούτε αμφισβήτηση ούτε τίποτα. Διότι όλοι όσοι θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ είμαστε ανοιχτών οριζόντων, δημοκρατικοί και δεν δεχόμαστε κανεί να αμφισβητήσει. Είναι εχθρό του λαού, του πλανήτη, του σύμπαντο όποιος τολμήσει, τολμήσει να αμφισβητήσει τι προθέσεις, όχι το έργο, τις προθέσεις τη νέα Αριστεράς που ξεκινάει σε 20 μέρες ως κυβέρνηση. Κάποιος θα κρεμαστεί στο Σύνταγμα, ποιος να είναι αυτός. Και το δεύτερο είναι ότι αν ο Καρατζαφέρη πήγαινε στα 40 χρόνια τη Νέα Δημοκρατία, ίσω δεν είχα βγει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν δώσει αληθεία, αλλά εγώ θα βρω του και βορού και θα του τιμωρήσω. Αυτό να είναι σίγουρο. Δεν υπάρχει τίποτα. Κατηγορηματικά. Έχετε όλα τα σχέδια. Κατηγορηματικά, Γιώργο. Εάν υπάρξει κατακαιραιά αποκάλυψη τέτοιου πράγματο, σου δηλώνω ευθέω ότι θα κραμαστώ στο Σύνταγμα. Είναι απέχθεια για μένα η λέξη μίζα. Την πολέμησα και την πολεμό 50 χρόνια ω μεσογράφο. αυτό. Άγαν αυτό. Θα αποκαλυφθεί και θα τρέχουν όλοι. Άλλος ένας ειλικρινής γιατί λέει την πολέμησα και την πολεμό τη λέξη μίζα. 50 χρόνια δεν μας είπε ποιο έχει νικήσει στον πόλεμο πρώτον και δεύτερον πολεμάει τη λέξη μίζα. Τη λέξη όλοι. Έχετε ακούσει κανένα να λέει για τη λέξη μίζα κάτι καλό. Το ακριβώς αντίθετο. Όλοι λένε τα χειρότερα. Στον Τιμπέτ δεν πάει ο Σαμαράς με τον Τζίπρα τόσο ειλικρινής και τέτοια αλήθεια που δεν αποδέχεται καν ότι μπορεί να χάσει από τον Αλέξη Τσίπρα. Το παρακολουθούμε αυτό το μεγαλείο, βεβαίω δεν είναι πρωτότυπο. Πάντα η ενέργεια Πρωθυπουργή δεν θέλανε να πάνε σε debate. Και έτσι όπως ήταν τα debate, καλά κάνανε και δεν πηγαίναν γιατί στιμένες, κατασκευασμένες εκεί, σκηνοθετημένες ε, μαριονέτες όλοι μαζί για να δώσουν ένα πολύ άχαρο και ε, καθόλου ενδιαφέρον θέαμα. Βεβαίω εδώ ο Σαμαράς ως κότα δεν πάει και όχι ω. Κάποιο που θα ήθελε ένα πιο ζωντανό debate σε καμία περίπτωση, όπω ακριβώ αναμενόταν. Όμω θέλει να πάει σε debate, αφού δεν πάει ο Σαμαρά, ποιο άλλο. Επειδή λοιπόν δεν δέχεται ο κύριο Σαμαρά, εγώ λέω εδώ από την Αλεξανδρούπολη να κάνουμε αύριο μεθαύριο, όπου θέλει, όπω θέλει, με όποιου δημοσιογράφου θέλει, ένα debate με τον κύριο Τσίπρα. Να κάνω ένα debate με τον κύριο Τσίπρα. Το θέλω, το θέλω. Το θέλω. Να ένα με το Θέλει πολύ να κάνει debate. Όσο άλλο πρωθυπουργό, αφού δεν πάει πρωθυπουργό, βλέπω και στο Twitter. Γιατί εκεί τα ανακαλύπτουν αυτά και είναι πολύ λεπτολόγοι Ινδριάνοι, και ε, βρίσκουν και έχουν και χρόνο. Αργό σχολείο, άνεργοι περισσότεροι. Έχουν βάλει κάτω το τελευταίο. Του sky, ναι, ναι, του sky, πρόθεση ψήφου και όλα τα υπόλοιπα. Καταρχήν βγάζει 93,6 σύνολο αν προσθέσει κανείς όλα τα, τα ποσοστά εκεί οι μπάρες. Στις δε μπάρε βλέπουμε ότι δίνει, λέει εδώ το ΚΚΕ με 4,8 το Ποτάμι με 4,7 Ανεξαρτήτως του τι δίνει το Γκάλοπ, το 4,7 του Ποταμιού είναι πιο πάνω από το 4,8 που έχει το ΚΚΕ. Η μπάρα του Ποταμιού ανεβαίνει περίπου δύο μονάδες Αν δει κανεί τι αναλογίε. Γενικώ ο Σκάι, η τηλεόραση μα έχει συνηθίσει έτσι σε τέτοιε ωραίε νέε οπτικέ των αποτελεσμάτων και των δεδομένων των γκάλων. Πραγματικά και αλλάζει και τα δεδομένα αυτά, τα μονότονα, που λέει πάντα αυτό το μονότονο, ότι το 5 είναι μεγαλύτερο από το 4. Όχι, διότι αν το δει αλλιώ και φιλοσοφικά, καμιά φορά το 5 μπορεί να είναι μικρότερο από το 4. Και το ζωγραφίζει, τολμάει και ανοίγει αυτό το δρόμο στην αισθητική και όχι μόνο και στη λογική, για να είμαστε πιο. Ειλικρινίες, μα αυτήν έχει χωρίσει ο κεφαλογιάνης, ο οποίος όμως ψάχνει συνεχώς τα καταστατικά και όλα τα χαρτιά, τα ντοκουμέντα του ΣΥΡΙΖΑ. Βρήκα, το, βρήκα, το καταστατικό, με, βρήκα με το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ. Το οποίο είναι η συγκρότηση του ΣΥΡΙΖΑ. Σελίδα 9. Απευθύνεται στον επαναστατικό και ελευθεριακό χώρο. Δηλαδή, πραδερφέ, είστε σε δημοκρατικό κόμμα, έχετε και κάποιες άγκες και ακροτήτες, καταδικάσετε τώρα αυτές τις ιστοσίες των άγκρων και των ακροτήτων περί γουναράδι και να τελειώνουμε από αξιδιαπάντως. Ψάξα, Αυτό Ψάξατε, είναι όλο το Δεν το... Βρήκαμε, ο Κασαντικός, <laughs> τι να κάνουμε. <laughs> Οι πιο φανατικοί Σιριζέοι θα γίνουν αυτοί κάθονται και διαβάζουν ότι οι Σιριζέοι οι ίδιοι που βαριούνται Σιγά μην διαβάζουν τα ντοκουμέντα των συνεδρίων και όλα τα υπόλοιπα Τα γράφει κάποιο εκεί έτσι τα τυπώνουν μετά για να υπάρχουν σε κάποιο αρχείο και Ο Κεφαλογιάννης όμως και όλοι οι άλλοι της Νέας Δημοκρατίας κάθονται και διαβάζουν πόντο πόντο Άρθρο άρθρο τα καταστατικά και τα υπόλοιπα κείμενα για να έχουν ένα λένε μέρο μέ Ε, χαίρετε, είστε ο κύριο τη Ελληνοφρενία, υπεύθυνο κάτι εκεί πέρα. Ναι, ναι, εδώ κάτι. Εσεί είστε που βγαίνετε και στην τηλεόραση του ΑΛΦΑ. Τι έγινε ασφαλήτη, τι θέση και ταυτότητα. Ο, όχι, όχι, όχι. Ah. Δεν είμαι, δεν είμαι ασφαλήτη. Λοιπόν, ε, με πληροφόρησε ένα άλλο πριν λίγο τώρα ότι κάτι. Τώρα έβαλα και την εγωμπή, αλλά δεν έχω πιάσει κάτι τέτοιο. Κάποιο που μιλάει στην εγωμπή στατήρησε το θέμα τη κυρία Βούλτευση που έκανε αυτό το λάθο. Εσεί το θεωρείτε λάθο, βέβαια. Και ανέφερε την 21η Απριλίου σε επέτειο. Διότι έχουμε φτάσει στο σημείο και τα έχουμε ξαναπεί γιατί δεν ξέρω πώ γίνεται. Γίνεται κύριε Παπαδάκη και κάθε φορά σε επαιτίους τα λέμε ε, 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου, 21 Απριλίου 21 Απριλίου Ω Εθνική Υόρτη, ναι ω επέτειο. Άντε, ως επέτειο. Δεν είναι Εθνική Υόρτη, δεν τη γιορτάζουμε, δε, μάλλον δεν τη όλοι Δεν είναι αναγνωρισμένοι κτλ Ναι Εγώ μια επέτειο. Εθνική Μαύρη. Αυτό για εσά. Σα αρέσει η δημοκρατία, κυρία μου. Σα αρέσει η δικτατορία σα. Όχι, όχι, και εγώ δημοκράτη είμαι. Αλήθεια. Ρέτε, θεωρείτε ότι η δημοκρατία είναι το καλύτερο πολίτευμα. Τη σημερινή δημοκρατία. Δέχομαι ότι σήμερα δεν υπάρχει δημοκρατία. Δεν είναι... Αυτό που ζούμε σήμερα δεν είναι δημοκρατία. Είναι ομοτύπη. Οπότε αφού δεν υπάρχει, καλύτερα χούντα. Όχι, δεν. Μην προσπαθείτε να με οδηγήσετε. Ρωτάω, ρωτάω δεν δε σα δε... οδηγώ, ρωτάω. Ελεύθερο άνθρωπο είστε, αν θέλετε να ξεφύγετε. Γιατί να σα οδηγήσει δε κάποιο. Δεν να ξεφύγω, σα λέω ότι είμαι δημοκράτη και μ' αρέσει. Σα αρέσει και εσά η δημοκρατία. Ναι, ωραία, πού το πάστρο τέλεια. Ναι, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα Δεν θα έχει κάποιο το δικαίωμα να γιορτάζει όποια γίνει επέτει Αλλά φαντάζουμε σε τέτοιο πολίτε <laughs> δεν <laughs> έχει δικαίωμα <laughs> κάποιο να το σχολιάζει για σα. <laughs> έχει μόνο δικαίωμα κάποιο να θυμάται τι χουντικέ το σχολιάζει δεν έχει για <laughs> Το σαν επέτειο. Για το δικαίωμα να το σχολιάζουμε να το έχει μόνο η <laughs> Όμως, η η βούλτευση δεν είναι οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν είναι εγώ κι εσεί. Είναι, είναι υπουργό αυτή τη στιγμή. Α, μάλιστα. Μέλος και... Δεν μου το είπατε από την αρχή ότι μέλος... θα συζητήσουμε σε αυτή τη βάση ε, ότι ε, η βούλτευση είναι κάτι ιδιαίτερο πάνω από εμά. Μάλιστα. Ε, δεν είναι. Από μένα, όχι. Αν είναι από σένα, ψάξτε το. Νομίζω ότι τώρα είστε λιοκαυστικό και δεκτικό απέναντί μου. Έχω δικαίωμα στο πολίτευμα που σα αρέσει έχω ή δεν έχω. Το, έχετε, αλλά... το έχω, ευχαριστώ πολύ που να γνωρίζετε. Ε. Μα πόσου δημοκράτε πια μπουχτίσαμε τόση δημοκρατία, αφιξία θα πάθουμε. Πάντω το έχετε παρακάνει λίγο με του. Παρακάνει. Φαντάζομαι στη δημοκρατία που στηρίζετε. Δεν επιτρέπετε να το παρακάνουμε. Ε, νομίζω, κύριε μου, ότι όταν περνιάσετε για σατυρική κομπή. Η δημοκρατία, δημοκρατία. σα έχει όρια. Ε, τα πάντα έχουν όρια. Τα πάντα έχουν. Τέλεια. Τα πάντα έχουν όρια. Συνεννοηθήκαμε. Τα πάντα, τα πάντα. Εκτό από την εξοθλίωση λαών, υπογραφή μνημονίων, όλα τα άλλα έχουν όρια. Σε αυτά ε, που, που σα αρέσουν. Α, αυτά, κύριε μου, είναι λαϊκισμοί τώρα, δεν θέλω. Είμαι δε... λαϊκιστέ, δε... λαϊκιστέ. Στη δημοκρατία δεν πρέπει να υπάρχουν και λαϊκιστέ, ξέχασα. Πρέπει. Δεν πρέπει. Γιατί ω γνωστόν η δημοκρατία έχει και πρέπει. Κύριε, μου στάρετε στα όρια του καραγκιό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τι πράγματα είναι αυτά. Στη δημοκρατία φαντάζομαι ούτε καραγκιό δεν επιτρέποντε. Ο καραγκιό ήταν αυτό που ήταν και κακό το χρησιμοποιούμε με αυτή την ιερία, αλλά τέλο πάντων δεν έχει... Μα πόσο δημοκράτη είστε πια, αγάπητε. Τόσο δημοκράτη που νιώθω μια τάση το χέρι σα να σηκωθεί ψηλά να χαιρετήσει τον ήλιο. Δεν το κατάλαβα αυτό. Δεν χρειάζεται. Στη δημοκρατία υπάρχουν και αμόρφοι. Δεν βλέπω να βάζετε μυαλό, αλλά τέλο πάντων. Α επιβάλλετε επιτέλου στη δημοκρατία να βάλουμε μυαλό. Έλιο. Επιβολή τη δημοκρατία ζητάμε. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Ναι. Ξεκίνησε. Θα γράψουμε. Θα γράψουμε. Ιστορία. Ταυτόχρονα, ή πρώτα θα γίνεται το ένα και ω αποτέλεσμα αυτού θα γραφτεί η ιστορία. Υπάρχουν μερικά ακόμη θολά σημεία σε αυτά που μα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ελπίζω τι επόμενε μέρε να τα ξεκαθαρίσουμε. Αυτή την ευχή που είναι καθοριστική. Σα αποχαιρετούμε για σήμερα. Αύριο πάλι θα είμαστε εδώ, μέρα των φώτων και με χιόνια από ό,τι φαίνεται. Εδώ στα βόρεια νωρίτερα έριχνε αρκετά. Τώρα έχει καταλαγιάσει κάπω. Μαγκαζίνο μετά από μας, Γιάννης Παπαδόπουλος και Κατερίνα Κρυβόπουλου. Γεια σας. Νομίζω, χωρίς να είμαι και σίγουρη ότι τελευταία δεν μου μιλάς και πολύ καλά. Δεν είσαι σίγουρη όμως, ε? <laughs> Ναι, έχω μια βούληση. Νομίζει. Νομίζει με τότε. Σου μιλάω όπω σου πρέπει. Γιατί, παιδί μου, το λε. Σταμάτα, γιατί είσαι δασκάλα. Και έχω αποθυμένα. Σταματώ πολλέ φορέ. Απαπαπαπα. Σε επίπεδο δασκάλα, έχω ε. μείνει μόνο σε κιλωτάκι να δω κλεμμένο από κάτω που έδρα ή κάτω από τι κάλε. <laughs> δεν αντέχορε, παιδί μου πια. Δηλαδή, μια δασκάλα δεν ήταν λίγο μερακλούσα για αυτέ που λένε ότι παραπλάνησαν του ανηλίκου. Ήμουν ένα ανήλικο για πολλά χρόνια που ήθελα να παραπλανηθώ. Μια που δεν βρέθηκε να με παραπλανήσει. Μια τέτοια, δεν έτυχε καμία. Τι είστε, μια ρε, παιδί μου. Δεν μπορείς να φανταστεί πόσο κολοτριβόμουν να παραπλανηθώ. Το φαντάζομαι. Μία δασκάλα, θυμάμαι, φορούσε μια φορά ένα κιλοτάκι ναι. με καρδούλε. Τεχνολογία <φυ> μα έκανε. Δηλαδή έγινε το αγαπημένο μάθημα ξαφνικά που δεν το έχω. Είμαι θεωρητικό. Δεν το έχω. <σταξίλω> mm -hmm. Δεν το ξέρω ότι δεν το έχει. Τέλο πάντων, για πε. Είπαμε και τα κουκ Χάμπερ από τώρα παρακάτω. Λοιπόν, ελπίζω ο Σαμαρά, όσο θα είναι ακόμα πρωθυπουργό. Να προλάβει να κάνει υπουργό των... Τον το πλεύρη? Τον... Όχι τον πλεύρη. Ποιον άλλον? Όλους τους φασίστες τους έχει κάνει υπουργού. Να κάνει και τον Ταμίλο, χάρη τη άτυρα. Έχει κάνει και τα γάρια αρκετά. Υπάρχει και για κουμάτο στην κυβέρνηση, μην είσαι άδικη. Όχι, δεν είμαι άδικη, αλλά ο Ταμίλο νομίζω τον ξεπερνάει. Ναι, πρέπει να γίνει ο Ταμίλο σε ένα Υπουργείο να το πάρει. Έτσι, έτσι, έτσι. Έχει γίνει ο Χατζηγάκη. <χαι> ναι, αυτό να δούμε. Τον Ταμίλο δεν μπορεί να κάνει. Έχουν γίνει, γίνει άλλοι, και άλλοι. κι άλλοι. Έχει γίνει ο Τατούλη, έλεο. Ο Σκανδαλίδη. Από τα γάρια ο τόπο έχει χορτάσει. Δεν είναι ότι ο Ταμίλο δεν μπορούσε να είναι. Και για να σου πω την αλήθεια τώρα που το σκέφτομαι. Έχει γίνει Υπουργό η Η Ιμπατζελίλ, βέβαια ο Χρυσοχοήδης Από τα γάρι σε τα γάρι στο πάω Αυτή είναι οι ψευτοπολιτισμένη, κατάλαβες ναι. Μου ήρθαν από το χωριό, ξεχάσαν τα κοζανίτικα Κα... Και ντύχαν το πολιτισμένο Η βλαχάρα αγάπη μου δεν αλλάζει. δεν αλλάζει Όσο αστικό ρούχο και να βάλεις Άμα είσαι βλαχάρα, φαίνεται στον τρόπο Φαίνεται στο βλέμμα, φαίνεται στο μαλλί Άντε στο διάλ Λοιπόν, ήθελα να σου πω κάτι για, μία που... για ένα μήνυμα πονηρό που έστειλαν στον Καλαμούκι γιατί δεν μιλάει για την Κούβα. Ναι, ναι πε του ότι στην Κούβα το μόνο λάθο του Κάστρο και του Φιντελ και του Ραούλ τώρα είναι ότι δεν κάνει εκλογέ στη δημοψήφισμα. Γιατί άμα κάνει θα πάρει ένα 75% και θα το βουλώσουν όλοι όσοι μιλάνε για την Κούβα. Και αν ακούσε και εξωτερικέ ειδήσει, σε όλη τη Λατινική Αμερική οι αριστεροί ηγέτε, εντάξει δεν βάζω βέβαια και τη Ρούσεφ μέσω αριστερού, αλλά μιλάμε για Ουρουάη, Βενεζουέλα, Βολιβία, Αργεντινή, Βγαίνουν με 55%. Αυτοί οι μαγειε στην Ευρώπη δεν παίρνουν το 35% γι' αυτό λίγα για τη Λατινική Αμερική. Έλα, σου πω, κοίταξε να δει τώρα τι έχει γίνει με την Αμφίπολη. ε. Βρήκανε στην Αμφίπολη. στο άσχετο δηλαδή. Μια μα. Ο παπελάτη, άσχετο. Κοίταξε να δει, ε. να το πω. Για λοιπόν, ρε, ρε. Τί, τί τι θέλουνε, παιδί με έχουμε δουλειέ. Όχι, άκυρο. Έλα. Άκυρο, δεν τον πήρε. Πώ. Δεν τον πήρε τον πελάτη, πάει. Ναι, πάει. Δεν άκουσα, ρε. έλα. Θα σου πάρω μετά, yeah, yeah. α φύλα, γεια, γεια. Η Ελλάδα κατάφερε να διασφαλίσει το πάρτι των τροκτικών. Κατάφερε ακόμα να μετατρέψει ένα πρόγραμμα σε πρόγραμμα ατέλειο λιτότητας. Κατάφερε ακόμα την ανεργία. Βε, χείομαι! Βε, χείομαι! Κατάφερε άλλα οδυνηρά μέτρα σε μιστούς συντάξεις και επιδόματα. Μπράβο! Δημοκρατία Με το μέλλον των παιδιών μας Τον παίζουμε Ερχόμαστε να συγκρουστούμε Με το 2009 Δώστε Να Από εδώ και πέρα αρχίζει το νόημα Διότι η εκδοχή Της πιστοληπτικής γραμμής που εμείς Προκρίνουμε, είναι η μνημόνιο για πάντα ή χρεοκοπία. η μνημόνιο για πάντα ή χρεοκοπία. Σε ευχαριστώ, Βανίγερα. Το μέλλον ήδη ξεκίνησε. Θα γράψουμε, θα γράψουμε ιστορία.